Προχθές, το περασμένο Σάββατο δηλαδή ασχοληθήκαμε και ψάξαμε το αμάρτημα της οικοφαντίας και είδατε φαντάζομαι πόσο βαρύ, βαρύτατο είναι μια και όπως καταλάβατε είναι το αμάρτημα αυτό το οποίο φύγει συνειδήσεις, φύγει υπολήψεις ανθρώπων. Με το αμάρτημα της εκοφαντίας σπηλώνει πρόσωπα, σπηλώνει αξιώματα. Και ο το χειρότερο είναι ότι και να να επανορθώσεις δεν μπορείς. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για τη συγκοφαντία. Ναι, μεν, όταν συγκοφαντήσεις και εξομολογηθείς ασφαλώς ο Κύριος θα σε συγχωρήσει όπως συγχωρεί και όλα τα αμαρτήματα πλην όμως, αυτό το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στη συγκοφαντία είναι να επανορθώσεις, να διορθώσεις. Και θυμάστε σας ανέφερα το παράδειγμα αυτό του πνευματικού με τη γυναίκα εκείνη την οποία την έστειλε να του φέρει μία κότα και να τη μαδάει στον δρόμο. Και βλέπετε, ναι, μεν, την συγχώρησε τη γυναίκα, τα κούπουλα όμως η γυναίκα δεν μπόρεσε να τα μαζέψει. Και ούτε ποτέ μπορεί να το μαζέψεις, τα μαζέψει, τα πουπούλα για αυτόν ακριβώ το λόγο, όταν θα λες κάτι. Πρόσεξε πρώτον να μην είναι κρίσεις. Μην κρίνετε ή να μην κριτείτε. Εάν όμως ο δαίμονας σε έχει πιάσει για καλά στην κατάκριση, τουλάχιστον για να πεις κάτι ψάχνω πρώτα. Να δεις είναι αλήθεια. Να δεις αυτό το οποίο έχει έτοιμη να πεις βασίζεται, έχει αιρίσματα μήπως είναι ψέμα μήπως στίξεις, μήπως σφυλώσεις μήπως λερώσεις ανθρώπους οι οποίοι δε και σας είπα και κάτι ακόμα είναι τόσο καργαλιστικό το αμάρτημα της οικοφαντίας, πολύ καργαλιστικό που φαντάζομαι ότι μόνο ένας τρόπος είναι να μας κάνει να κλείσουμε τα στόματά μας επιτέλους για να μην σπηλώνουμε ανθρώπους. Και αυτό ο τρόπο είναι να αναλογιστούμε πόσο θα μας πονούσε, πόσο θα μας πονούσε εάν είμαστε όχι σηκοφάντες ασφαλώς, αλλά οι σηκοφαντούμενοι. Να αναλογιστούμε πόσο θα πονούσαμε εάν είμαστε στη θέση του σηκοφαντημένου. Όταν θα βλέπεις ότι κάποιος σου κολάει μια ρετσινιά για την οποία δεν έχεις καμία ιδέα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. αυτά λοιπόν είπαμε την περασμένη το περασμένο Σάββατο εδώ στην αίθουσα αυτή στο μάθημα περί και τώρα ερχόμαστε στο βαρύτερο όλων των αμαρτημάτων που υπάρχουν. Είπαμε ότι η ρίζα των αμαρτημάτων είναι ο εγωισμός, η ρίζα. Αλλά το βαρύτερο είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε. Και θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι από το μέσα, δεν το έχετε το αμαρτημά αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Υπάρχει όμως περίπτωση, εσύ να μην το έχεις, να το έχει το παιδί σου. Να το έχει ο άντρας σου. Να το έχει η κόρη σου. Δυστυχώ. σήμερα οι γυναίκες γίνηκαν πιο θρασίτατες από τους άντρες. Οι γυναίκε σήμερα γίνανε πιο ξετσίποτε από του άντρε. Άμα δείτε τα ποσοστά σε πολλά πράγματα, πάρτε το τσιγάρο. Θα δείτε ότι οι γυναίκε σήμερα καπνίζουν πολύ περισσότερο από που καπνίζανε παλιά και πολύ περισσότερο από του άντρε. Μπορεί λοιπόν το αμάρτημα αυτό εσύ να μην το έχεις. Μπορεί να το έχει ο άντρα σου, μπορεί να το έχει το παιδί σου, μπορεί να το έχει η γυναίκα σου. Μπορεί να το έχει η κόρη σου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα το θείξουμε, είναι το μεγαλύτερο, σας είπα, από όλα τα αμαρτήματα, δεν υπάρχει άλλο αμαρτήμα πιο βαρύ από αυτό. θα το θείξουμε, θα το ψάξουμε, θα το αναλύσουμε θα δούμε το βάρος του, θα δούμε το πόσο αντίκτυπο έχει επάνω στην ψυχή μας θα δούμε και πόσο αντίκτυπο έχει επάνω στο Θεό. Επάνω στο Θεό. Ποιο είναι αυτό το βαρύτατο, το πρώτο και μεγαλύτερο αμάρτημα, η βλασφημία. Αν μου πει να το συγκρίνω, πάρε όποιο αμάρτημα θέλει. Δεν συγκρίνεται με καλένα Θέλει να του συγκρίνω με την πορνεία. Τίποτα. Αμάρτημα βεβαίως βαρύ η πορνεία. Αλλά πού συγκρίνεται τώρα με τη βλαστήμια η οποία απευθύνεται απευθείας στο Θεό. Συγκρίνεται. Ποιο θα να πάρω να σκοτώσω. Το φόνο. Πολύ μεγαλύτερο η βλαστήμια. Διότι όπως είπε πολύ εύτωθα ένας σύγχρονο ομιλητή με τον φόνο σκοτώνεις άνθρωπο με τη βλασφήμια σαν να σκοτώνεις το Θεό και βεβαίω δεν υπάρχει καμία σύγκριση βλέστε με εσείς την κλοπή, την απάτη καμία σύγκριση η βλασφημία είναι το μεγαλύτερο και σφιγερότερο αμάρτημα στον κατάλογο στη λίστα των αμαρτημάτων και αυτό το οποίο κάνει το αμάρτημα αυτό πολύ χειρότερο από όλα τα άλλα, είναι ένα πράγμα που θα σας πω και το οποίο θα σας εκπλήξει πραγματικά. Αυτό που ανεβάζει το αμάρτημα αυτό στην κορυφή όλων των αμαρτιών, είναι ότι ούτε ο διάολος δεν το πιάνει στο στόμα του, ούτε ο διάολος. το αμάρτημα της βλασφημίας δεν το κάνει, δεν το πράττει δεν το λέει ούτε ο ίδιος ο σατανάς και γι' αυτό πολύ εύστοχα οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αυτός ο οποίος βλασφημεί θα ευρεθεί σε κόλαση τέτοια που ούτε διάολοι δεν θα υπάρχουν θα είναι η χειρότερη κόλασης μέσα σε όλα τα στάδια της κολάση. Δεν θα υπάρχει κόλαση που να χωράει διάβολο και, και, και, και βλάστημα μαζί. Ο βλάστημα θα είναι σε πολύ χειρότερη κόλαση. Γιατί για το διάβολο να δούμε βλαστημάει. Αν σας ένα παράδειγμα της Αγίας Γραφής. Όταν ο Κύριος, θυμάστε με τους μαθητές Του, επήγαιναν προς τους Γαδαρινούς. Εκεί λέει πετάχθηκε μέσα από τα μνημεία ένας φοβερός και τρομερός, λαιμονισμένος, πληρό δαιμόνιο να φανταστείτε τον έδιναν με αλυσίδε και αυτός τις έσπαγε και ήταν κλωστές τόσο δύναμη είχε εκείνος ο διάολος που ήταν μέσα σε αυτό τον άνθρωπο ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοκής δεν τολμούσε να περάσει άνθρωπος μέσα από εκεί ή θα τον τραυμάτιζε ή θα τον σκότωνε και Θυμάστε, ο Κύριος με τους μαθητές Του τόλμησε να περάσει μέσα από εκείνο το κημητήριο. Και ο διάολος πετάχτηκε ο άνθρωπος αυτός μάλλον, τον ξεπέταξε ο διάολος όταν άκουσε βήματα και έτρεξε να απειλήσει τους διερκομένους Και εκεί έφτασε μπροστά στον Χριστό και όταν λέγει είδε τον Χριστόν έπεσαν λέει οι πέτρες και τα ξύλα από τα χέρια του και αυτό το τέρας, αυτός ο φόβος και ο τρόμος έπεσε κάτω, προσκυνούσε τον Χριστόν και του έλεγε Κύριε δέο μέσου μη με ούτε βλαστήμησε ούτε έβρισε ούτε αφήλησε τον Χριστόν τίποτα. Πρόβατο, αρνεί σκέτο. Ο λύκος ο άγριος, αυτό το θηρίο το ανήμερο, αυτόν τον οποίο δεν μπορούσαν να δομάσουν όλοι οι άνθρωποι της περιοχής, αυτόν τον εδάμασε απλώς και μόνο η θέα του Θεού. Μόλις των τον Χριστόν, σαν να κεραυνοβολήθηκε, Έμεινε στον τόπο του, έπεσε χάμω, προσκυνούσε και φώναζε δε ομέσου Κύριε μη με βασανίσεις Συγκρίνεται ο διάολος με τον δλάστη τι λέτε εσείς Συγκρίνεται, ε. τι κακό έχει ο διάολος Κλέφτης είναι, εντάξει, είναι Ανήθικος είναι, πόρνος είναι, βρώμικο είναι, ελεϊνός είναι, μάυρο είναι Βλάστημος δεν είναι! Πέσε ένα διάολο, σε ένα δαιμονισμένο να βλαστημείς Πέσε, αποδοκιμεί Εκεί που βλέπεις τη Μαρία, να σπαρταράει κάτω Πήγαινε να βουβάνω και πες Βλαστημα Βλαστημα το Χριστό, Βλαστημα την Παναγιά Και θα δει ότι η γλώσσα Της θα δεθεί δεν τολμάει ο σατανάς να ανοίξει το στόμα Του να βλαστιμίσει τον Χριστό και την Παναγία δεν τολμάει να εκφέρει λόγο κακό εις βάρος του Χριστού Τον τρέμει το Θεό και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα για τον διάολο μια κοιτόφερη κουβέντα Μακάρι να τον μιμούμε σαν τον διάβολο μερικέ φορέ. Εμεί οι χριστιανοί, μάλιστα. Εμεί οι χριστιανοί, το επαναλαμβάνω. Μακάρι να τον μιμούμε σαν τον διάβολο μερικέ φορέ. Μακάρι να του μοιάζαμε, δηλαδή μερικέ φορέ. Μακάρι οι βλάστημοι να έβαζαν ω πρότυπό του. Ναι, ω πρότυπό του να έβαζαν τον διάβολο. Και να πούν αυτό δεν βλαστημάει. Και είναι διάβολο. Εγώ βλαστημάω και είμαι χειρότερο από το διαολο. Για να δούμε ποιες είναι αυτές οι βλαστήμιες που λέγονται βλαστήμιες Ποια είναι δηλαδή τα αμαρτήματα αυτά που χαρακτηρίζονται βλαστήμιες είναι όσα είναι πρώτον υβριστικά εναντίον του Κυρίου μας εναντίον της Παναγίας μας εναντίον του Τιμίου Σταυρού εναντίον όλων των Αγίων και Ιερών Προσώπων τα οποία ήδη έχουν αγιάσει ό,τι υβριστικό βριστικό για αυτά τα Ιερά και Άγια Πρόσωπα είσαι βλάστημα όπως επίσης βλάσφημος είσαι και όταν κάνεις αυτό που λένε πολλοί ε δεν λέω τίποτα, καναδιά όλο λέω καναδιά όλο λέω, δεν υπάρχει και τίποτα όταν λοιπόν βλαστημάς ιερά πρόσωπα με πρώτον και Κύριο τον Κύριο την Παναγία τον Τίμιο Σταυρό την Αγία Τριάδα Οταν βλαστημάς, τότε βλαστημάς, όταν υβρίζεις αυτά τα πρόσωπα και επίση, όταν παραδίνεις αλλού στο διάβολο θεωρείται και αυτό εσχρή και ακατανόμαστη βλαστήμια για να δούμε ο βλάστημος τι κάνει εκείνη τη στιγμή Κάποτε διάβαζα σε ένα βιβλίο, ότι κάποιος είχε τρελαθεί και επειδή τον ζάλιζε ο ήλιος, τον χτύπαγε ο ήλιο στο κεφάλι, κάποια μέρα βγήκε όξα από το σπίτι του και άρχισε να φτύγει τον ήλιο. Έφτινε τον Ήλιο και όταν περνάει κάποιοι περαστικοί πέρασαν δίπλα του και το λέω μα τι κάνει εκεί λέει φτύνω τον Ήλιο μπάς και τον σβήσω με πονάει το κεφάλι μου και βέβαια η περαστικοί γέλασαν και εγώ παίρνω αυτό το παράδειγμα για να πω κάτι άλλο ο Βλάσιμος τι κάνει θα βάσει με τον Θεό έτσι δεν είναι φτύνει το Θεό πετροβολεί τον Θεό τι θα συμβεί οι πέτρες αυτές που ρίχνει προς τον ουρανό θα γυρίσουν και θα πέσουν στο κεφάλι ο Βλάσιμος τι κάνει κοντράζει τον Θεό Το Παντοδύναμο Θεό Και ξεχνάει την παροιμία που λέει ότι είτε το αυγό πέσει στην πέτρα είτε η πέτρα στο αυγό, το αυγό θα σπάσει. Είμαστε αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές το μοναδικό έθνο στον κόσμο που βλαστιμάμε το Θεό μας Εγώ με τη βοήθεια του Θεού Έχω γυρίσει αρκετά κράτη και στην Ευρώπη και στην Αμερική που πήγα προσφάτω. Δεν ακούς βλαστήμια. Δεν ακούς. Οι Γερμανοί δεν βλαστημάνε. Οι Ιταλοί ο λίγων. Οι Γάλλοι καθόλου. Οι Ελβετοί σοβαρότατοι. Οι Αμερικάνοι ψυχρεμότατοι. Πότε δεν οργίζονται σπάνια να δεις οργισμένο Αμερικάνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό έθνος στον κόσμο που βλαστιμάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ Μου έρχονται πολλά στο μυαλό, θέλω να τα πω όλα αλλά και με κυνηγάει η ώρα Και γι' αυτό αν θέλει ο Θεός θα το χωρίσουμε και αυτό το μάθημα λίγο είναι τόσο βαρύ και τόσο μεγάλο, που αξίζει τον κόπο να διαθέσουμε δύο μαθήματα για την Βλαστήμια. Θα πω τούτο μόνο τώρα. Άμα πας έξω σε ξένα κράτη, Και θα τολμήσω να πω κάτι άλλο. Εάν πα εκεί θε προς την Αφρική που οπωσδήποτε θεωρούμε τους Αφρικανούς υπανάπτυκτους υπανάπτυκτους Εάν πα λοιπόν εκεί θε στην Αφρική στους υπανάπτυκτους και τους δεις την ώρα που κάνουν την προσευχή τους και αυτοί όπως ξέρετε λατρεύουν τις πέτρες, να λατρεύουν τα φίδια, να λατρεύουν τα βουβάλια, να λατρεύουν τα ζώα, να λατρεύουν τα τέτρα, να λατρεύουν τον ήλιο. Είναι ειδωνολάτρεις οι άνθρωποι, δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Θεό. Εάν λοιπόν δεις μια ομάδα μαύρων, αχρύων, να λατρεύουν την πέτρα και να τελούν τελετές γύρω από την πέτρα. Και εσύ σαν χριστιανός κάτι σε μια άκρη και έτσι που θα κάνουν σούφι να γελάσεις, θα γελάσεις. Κάνουν, κοταμάδες κάνουν. Αλλά έτσι και γελάσεις. Μου έλεγε κάποιος που πήγε εκεί κάτω, δεν ξεφεύγεις από τα χέρια τους. Δεν γλιτώνεις από τα χέρια τους. Θα πεθάνεις επιτόπου οπωσδήποτες. Ήβρισες τον Θεό Τους, έγιξε. Και αφού ήβρισε τον Θεό Τους θα πεθάνεις. <Κι> το ίδιο αν πας και στις μουσουλμανικές χώρες. Πήγαινε εκεί και αν τολμάς πες μια κουβέντα για τον Αλλάχ. Πήγαινε και αν τολμάς πες μια κουβέντα για τον Κοράνιο. Θυμάστε. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο συνέβη πριν από μερικά χρόνια Κάποια Κάποιος δεν ξέρω τι ήτανε Έγραψε ένα βιβλίο Στο οποίο μέσα ήταν μουσουμάνος αυτός Στο οποίο μέσα ύβριζε τον Αλλάχ και τον Μωάμετ Και τι έγινε Το κράτος του Το κράτος του Όχι εκκλησία Το κράτος Η πολιτεία έβγαλε ειδικό νόμο για Αυτόν ότι όπου τον πετύχετε σφάχτε τον και να πάρετε και αποζημίωση θα σας πληρώσουμε κιόλας πει, Και ακόμα όπως λέει η κυρία του Κινγκάν Όπως. όποιος τον σφάξει να πάρει και αποζημίωση <ΣΣΣΣ> γιατί μας τα όλα αυτά σας τα λέω για ένα απλό πράγμα Όταν ακού το βλάστημα πόσο σε πονάει, πόσο σε στενοχωρεί, αν δεν φεύγουμε τα ρούχα μας δε δεν φεύγουμε από τα ρούχα, μας. Φεύγουμε από τα ρούχα να φεύγουμε από τα ρούχα μα. Όταν ακούς το βλάστημα πόσο σε πονάει, πόσο σε ενοχλεί. Αν βλαστημούσαν τον πατέρα σου, αν βλαστημούσαν τη μάνα σου, αν βλατιμούσαν το παιδί σου, την κόρη σου, εσένα, πώς θα αντιδρούσες. Έχω δει ανθρώπους να δέρνονται μέχρι αίματος, μέχρι αίματος, να, είτε, να είναι έτοιμοι να σφαγούν, γιατί, γιατί μου έφυξε την υπόλοιψη της οικογένειας μου. Γιατί μου έφυξε τη γυναίκα, γιατί μου έφυξε την κόρη, γιατί μου έφυξε το παιδί, γιατί με έφυξε εμένα προσωπικά. Άλιστα, να τους αγαπάς όλους αυτούς Αλλά Για το Κύριο δεν είδα ποτέ Όχι αίματα Αλλά ούτε καν μία διαμαρτυρία Να ξεκινήσεις από τα ψηλά Ξεκινήσεις από τα ψηλά έβγαλε τον νόμο είπαμε για να σφάξουν αυτόν τον άπιστο, τον άπιστο μουσουλμάνο ποιος το κράτος; το κράτος; και ε, εσύ εδώ, η κρατική μας, η μεγάλη μας και η τρανή μας; και ε, εσύ η κρατική μας, η μεγάλη μας και η τρανή μας; τι κάνουν για να υπερασπιστούν το όνομα του Θεού; Αφήστε να τελειώσω και θα μου τα πείτε μετά εσείς. Μην γελάτε, θα δείτε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Μην γελάτε. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι, όλοι. Τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι. Υπάρχει ξέρετε ένας νόμος, υπάρχει. <Συκλή> Τον έχουνε εκεί, είναι ένα κοσμίτο σύνταγμα. Και τους νόμους. ο οποίος ορίζει ότι απαγορεύεται ρητός και κατηγορηματικός να υβρίζεται το όνομα του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων κλπ. τα Ιερά Πρόσωπα. Μάλιστα πολύ ωραία. Κάποτε λοιπόν ένας αστυνομικός ο Κακομήρης άκουσε κάποιον στην πλατεία να βλαστημάει χιδέα το όνομα του Χριστού. Και ο κακομοίρη ο αστυνομικό τιμήθηκε τον νόμο. Τον έπιασε, του πέρασε χειροπέδες και τον οδήγησε στο αυτόφορο. Και αυτό το πρόεδρος, δίπλα ο Σαγγελέας, από δίπλα ο γραμματέας. Λέει τι έκανε λέει κύριε αστυνομικέ ο συγκεκριμένο, Κύριε Πρόεδρε του λέει Τον συνέλαβα στην πλατεία να βλαστημάει η το όνομα του Χριστού και της Παναγίας Που πιστεύω Και που υπάρχει νόμο του λέει υπάρχει νόμος που απαγορεύει Ωραία τον λέει τον άνθρωπο άστο να πάει στη δουλειά του Άλλατε Για να τον βλαστήμα για αυτόν τον Κύριο Πρόεδρο. Κάποιος θυμάμαι, μόλις τελείωσε, τελείωσε μια δίκη, σηκώθηκε και φώναξε ένας κατηγορούμενος. Η δικαιοσύνη είναι άδικη. Και μόλις είπε και τέτοιο πράγμα, ω βλαστημία! βλαστημία της δικαιοσύνης, να πείτε τέτοιο πράγμα για τη δικαιοσύνη, ο, κάτω, πάλι, καινούρια δίκη. Και ενώ του είχαν βάλει 5 χρόνια, του τα κάναν 10. Γιατί είπε ότι η δικαιοσύνη είναι άδικη. Ήβρισε τη δικαιοσύνη. Ήβρισε. Φοβελή βλαστήμια. Να πεις κουβέντα για τη δικαιοσύνη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Α λοιπόν. Έτσι ε. Αλλάξαμε λοιπόν τα βάρη. Αλλάξαμε τους αριθμητές, αριθμητές και παρονομαστές. Τους αλλάξαμε. Και. Ο Χριστός είναι μικρός πλέον. Ασήμαντος. Το Χριστό θα ασχοληθούμε. Την Παναγία θα ασχοληθούμε τώρα. Με τους Αγίους. Με το Σταυρό. Καταστηριμένα πράγματα. Δικαιοσύνη εδώ. Δικαιοσύνη. Θυμάστε παλιά. Να βρασιμίσεις τον βασιλιά. Πω Να πεις κουβέντα βαριά. Για το βασιλιά. Για τη βασίλισσα. Για τη βασιλομήτορα, Για το διάδοχο. Πο -πο -πο -πο. <Κι> Δεν έσωναν τα δικαστήρια τότε. Δ από το ένα στο άλλο Από το ένα στο άλλο <κυρίζει> Ωστε έτσι ε Ο Χριστός είναι μικρός Ασήμαντος ε Η Παναγία το ίδιο Και είναι μεγάλοι Οι βασιλιάδες μας Μεγάλοι οι δικαστές μας Μεγάλοι οι προέδροι μας Μεγάλοι οι βουλευτές μας Και δεν πρέπει να τολμάς Εσύ ο μικρός να τους πιάγεις στο στόμα σου και να τους υβρίζεις. Κοιμάστε, ρε, κοιμάστε. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Τι να σας πω, αν είμαστε, αν είμαστε, αν είχαμε, αν είχαμε λίγο ψυχή μέσα μας, δεν θα υπήρχε βλαστίνια. Για αυτό σας είπα προηγμένως, όλοι εκτινόμαστε. Όλοι ευθυνόμαστε Μου έλεγε ένας φίλος Ήτανε φρέσκος Ότι είχε μπει μες στην εκκλησία Ήτανε φρέσκος, φρέσκος Δουλεύει σε οικοδομές Εγώ μου λέει παλιά Όταν μετανόησα πλέον Πήγα στην οικοδομή Άκουγα έναν Κάθε τόσο, κάθε λίγο και λιγάκι τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου τον Τίμιο Σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό Μου λέει τον πλησιάζω. Ήταν και φίλος μου Του λέει άκου να σου πω φίλε τόση ώρα που με έχεις, που σε ακούω αυτούδα, με έχεις κάνει να σε συγχαθώ αλλά από εδώ και πέρα κάτι άλλο αν το ξαναπείς αυτό που είπες, να σου ανοίξω το κεφάλι με το σκεπάρκιο που βλέπεις Αν το ξαναπείς, θα πεθάνεις επί τόπου Μου λέει, του το είπα με τόση σοβαρότητα Γιατί το πίστευα εκείνη τη θυμή, είχα τόσο οργιστή που το πίστευα, θα το έκανα μου λέει, κι ας πήγαινε φυλακή, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ένα κάθαρμα λιγότερο ε, Όχι έτσι λέει παιδάκι μου, του λέω και εγώ Α, ο Χριστό δεν αξίζει Δεν αξίζει την υπερασπίσή μας δεν, δεν αξίζει την υποστήριξή μας Άμα δεν υπάρχει νόμος Και αφού ο νόμος είναι ανενεργός πλέον Και δεν τον υπολογίζουν και οι δικαστές ούτε κανείς Γι' αυτό είπα τι να σας πω τώρα Τι να σας πω τι να σας πω ρε. Να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας εμείς Να γίνουμε τραμπούκοι Πρέπει κάποτε να γίνουμε και λίγο αυστηροί Όχι εγώ δεν τους θεωρώ Αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται το όνομα του Θεού Όχι δεν τους θεωρώ Όταν ξέρεις να γυρίζεις γροφιά Σε αυτόν ο οποίος τη μάνα σου ε τότε, λοιπόν, όχι μία, δέκα θα πρέπει να ρίξει σε Αυτόν ο οποίος βλαστημάει τον Χριστό και την Παναγία. Αν ξέρει να ρίχνεις βουνιές σε Αυτόν ο οποίος βλαστημίσε την γυναίκα σου, την υποτίμησε, την υπεπόρνη ε τότε, λοιπόν όταν λέει ο άλλος την πόρνη και την Παναγία θάφτονε, θάφτονε, βεβαίως σάφτονε. <Και> Θυμάστε τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός Θυμάστε, δεν τα θυμάστε. Λέει, να μου βλαστημάς, λέει τον πατέρα, έχω χρέο να σε συγχωράω. Γιατί πάει στο καλό και ο πατέρας μου άνθρωπος ήταν, και όσο και αν τον αγαπάω, και εκείνος αμαρτωλός ήταν. Να μου βλαστημίσει τη μάνα μου το ίδιο. Να, να μου βλαστημίσει τη γυναίκα μου το ίδιο. Το, το, το παιδί μου το ίδιο. Αλλά να μου βλαστημάσει τον Χριστό και την Παναγία, ούτε να σε βλέπω στα μάτια μου δεν θέλω ούτε να σε βλέπω στα μάτια μου κάθαρμα ούτε να σε βλέπω στα μάτια μου σταματάμε εδώ και θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα και παραδείγματα σφαλος το ερχόμενο Σάββατο όπου και θα ολοκληρώσουμε το μάθημα περιβλασφημίας Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια της Θείας Υπερτιμήσαμε την προηγούμενη τον προηγούμενο Σάββατο, τα πληρωτικά. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγγείαν, Ειρηνική και αναμάρκτον, παρά του Κυρίου ετησόμετα άγγελος είνης πιστών οδηγών και λοιπά και άφησε των αμαρτιών τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε χριστίανά τα τέλει της ζωής ημών και τελείωσαν τα πληρωτικά ακούμε τον ιερέα να λέει και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, μεταπαρησία, ακατακρίτω τολμάνε λοιάνει σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέει. Τι λέει αυτή η εκφόκηση. Για να σα πω τι λέει η, η, η εκφόνηση αυτή, θα σα πω πρώτα ένα παράδειγμα. Θυμάμαι παλιά, ήμουνα μικρός και κάποτε μικρός έτσι όπου ήμουνα, πηγαίναμε, βγήκαμε από το σπίτι να πάμε, δεν ξέρω πού πηγαίναμε. Τότε τα σπίτια ήταν όλα χαμηλά, δεν υπήρχαν πολλοί κατοικίες που είναι σήμερα. Και περνώντας έξω από ένα σπίτι, μέσα γινόταν ένα καυγάς. Ο Πατέρας, τότε υπήρχαν Πατεράδες, σήμερα δεν υπάρχουν Πατέρας αυστηρός είχε δώσει ένα χέρι ξύλο στο γιο του, δεν ξέρω τι του είχε κάνει και κάτι πήγε να του πει ο γιο και του α, ακούω τον Πατέρα και του λέει Δεν θέλω να με λες Πατέρα! Δεν θέλω να με λες Πατέρα! Θα θυμήθηκα τώρα <Τι> Που είμαι μπροστά σε αυτό, σε αυτή την εκφώνηση για να την ερμηνεύσω. Δεν ήθελε ο πατέρας αυτός, ο γιος του, να τον αποκαλεί πατέρα, γιατί τον στενοχώρησε. Κάτι του είχε κάνει, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ, είμαστε άξιοι εμείς να λέμε τον Θεό πατέρα. Είμαστε άξιοι εμείς να λες τον Θεό Πατέρα να λέω τον Θεό Πατέρα Τι είναι αυτό που με συνδέει με τον Θεό Τι είναι αυτό που με κάνει παιδί του Θεού Πως θα πω τον Θεό Πατέρα Για να πεις τον Θεό Πατέρα σημαίνει ότι κάτι σε συνδέει μαζί με τον Θεό όπως ο σωστός γιος είναι σωστός απέναντι στον Πατέρα του. Τον σέβεται, τον τιμά. Είναι το καμάρι του Πατέρα. Έτσι ακριβώς και ο Χριστιανός για να απεί τον Θεό Πατέρα θα πρέπει να είναι σωστός απέναντι στον Θεό. Θα έλεγα κατά το δυνατόν σωστός βεβαίως, γιατί τέλειος δεν μπορεί να είναι κανείς αλλά επάστηκε η κατά το δυνατόν σωστός Αν εκείνος ο πατέρας επειδή τον πίκρανε ο γιος του δεν ήθελε να τον ξαναπεί πατέρα Για να ρωτηθείτε Είμαστε άξιοι εμείς να λέμε το Θεό Πατέρα με τόσες πίκρες που ποτίζουμε τον Θεό καθημερινά. Για σκέψου. Πόσες φορές την ημέρα φυκραίνεις τον Θεό. Πόσες φορές κάνει τον Θεό να αναστενάζει. Πόσες φορές κάνει τον Θεό να οδείρεται. Γιατί τον έχει καρφώσει και πάλι επάνω στα ξύλα του σταυρού. Διότι όπως έχουμε πει. Η κάθε αμαρτία μας. Είναι και ένα νέο σταυρικό θάνατο του κυρίου μα. Κανονικά λοιπόν, αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα βλέπαμε ότι δεν είμαστε άξιοι να λέμε τον Θεό Πατέρα. Δεν είμαστε άξιοι να λέμε τον Πάτερη μόνο. Και γι' αυτό βλέπετε τι λέει αυτή η ευχή καταξίωσον ημάς δέσποτα αξίωσέ μας και μάλιστα όχι απλώς αξίωσέ μας καταξίωσέ μας δηλαδή κάνει κάτι παραπάνω για να μας αξιώσεις να μπορέσουμε να σε πούμε πατέρα να σε αποκαλέσουμε πατέρα αξίωσέ μας κύριε με άλλα λόγια δεν πειράζει στη χώρα μας. Ξέχασε ό,τι σου έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Παράβλεψε τα αμαρτήματά μας. Ξέχασε τις ανοησίες μας. Ξέχασε τις αμαρτίες μας. Ξέχασε όλα αυτά με τα οποία συμπικράναμε. Ξέχασε τους σταυρικούς θανάτους, στους οποίους σε έχουμε υποβάλει και σε υποβάλλουμε καθημερινώς. Με τα ψέματά μας, με τις μα. Με τις βλαστήμιες μας Τις βλαστήμιες μας Θα κάτσουμε όλοι στο σκαμί. Το ερχόμενο Σάββατο να το θυμάστε Θυμάστε Σήμερα δεν είπαμε πολλά Το ερχόμενο Σάββατο θα πούμε κι άλλα Για τη βλαστήμια Με τις βλαστήμιες μας Με τις εσχρολογίες μας Με τις βρώμικες σκέψεις μας Αξίωσε μας καταξίωσον ημάς δέσκοτα με τα Παρισίας. πώς να τον πεις τον Θεό Πατέρα κανονικά θα πρέπει να ντρεπόμαστε εκείνη τη στιγμή την ώρα που τον λες Πάτερ ημών θα πρέπει να κοκκινίζουμε θα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι μας θα πρέπει να ανέβαιναν δάκρυα στα μάτια μας θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να αναλογιζόμαστε μα τι λέω, τι, τι, τι πάνω από τώρα, τι Πάτερ ημών, ποιον πάτε. Ποιον θα πάω να προσφωνήσω πατέρα Ποιον θα αποκαλέσω πατέρα Σε ποιον πάω να το πω αυτό που πάω να πω Είχα πει παλαιότερα Δεν ξέρω να το έχω πει και εδώ Κάποτε πάνω στο Άγιον Όρος Ήταν ένας μοναχός Ο οποίος Για να πει το Πάτερ ημών Ήθελε μια νύχτα ολόκληρη για να πει τον Πάτερ ημών». αυτό που εσύ και εγώ το λέμε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα το μάθαμε απ' έξω πλέον και το λέμε χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε και μπερδεύεται η γλώσσα μας και φτάνουμε στο πονηρού χωρίς να το καταλάβουμε αυτό το Πάτερ εκείνο εκείνος ο μονακός ήθελε μια ολόκληρη νύχτα για να το πει το έλεγε, στέναζε, έκλεγε, παρακαλούσε τον θεών. Να Τον λυπηθεί, να Τον αξιώσει Με τι θάρρο τολμούμε να μιλάμε στο Θεό Αυτόν που φρίτουν τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ Αυτόν που φοβάται και υπολογίζει και σέβεται όλο ο ουράνιος κόσμος εμείς τα σκουλίκια της γης τα βρώμικα και άθλια και αμαρτωλά τολμάμε να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάμε στο Θεό και να το λέμε Πατέρα αξίωσέ μας με παρησία, να μην τρεπόμαστε Θεέ μου, που θα σου μιλάμε αυτό σημαίνει μεταπαρισίες και επειδή τρεπόμαστε η βοήθεια μόνο από τον Θεό θα έρθει. μόνο Εκείνος θα μας αξιώσει με παρησία, ακατακρίτος, χωρίς να αισθάνομαι μέσα μου τύψεις αυτό σημαίνει ακατακρίτω. Χωρίς να με κατακρίνει δηλαδή η συνείδησή μου. <χωρίς, Χωρίς να με ελέγχει η συνείδησή μου, γιατί είδες πάνω να πεις, μου, και άμα έχεις λίγο συνέστηση και αρχίζεις να το πεις Λες, <χωρίς> για κάτσε ρε, παιδάκι τι μου, τι Πάτερ πάνω πάνε να Αρχίζει η συνείδησή σου μέσα και σε ελέγχει. Το Θεό, που τόσες φορές σήμερα τον επίκρανα, σήμερα τόσε φορές τον ήβρισα για φαντάσου ένας βλάστημος να θέλει να πει το Πάτερ ημών, που πολύ; επειδή βλαστημούν από συνήθεια το λένε και το Πάτερ ημών. το λένε Α, Δεν το έχουν σε τίποτα Τη μια να και την άλλη να προσέρχονται Αν εκείνη τη στιγμή τους έρθει ένας τέτοιος λογισμός πόσο αυτή η συνήθιση θα αρχίσει να φωνάζει από μέσα του Τι λες μωρέ, τι λες μωρέ τι λες, μωρέ, ποιον επικαλείσαι, μωρέ, ποιον, ποιον φωνάζεις, ποιον λες πατέρα, μου. Αυτόν που προωλήγουν τον βλαστιμούσες, Χιδέα. Ποιον πας να πει πατέρα. Σε ποιον μιλά, σε, σε, σε ποιον λες το διαλόγια. Ακατακρίτως. Τολμάν επικαλείστε σε τον επωράνιο θεόν. Με τόλμη, λέει, εσένα τον Επουράνιο να τον επικαλούμεθα Πατέρα. Και λέει... Αυτά τα λόγια θα πρέπει αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές ασφαλώς να τα συνδυάσουμε με το προηγούμενο μάθημα. Με το περιβλασφημίας θέμα. Ταιριάζουν απόλυτα. Αυτά τα δύο μαθήματα θα έλεγα ότι είναι ένα. Το ίδιο μάθημα. Ο σεβασμός του ονόματος του Θεού. Η βλαστήμια και ο σεβασμός του ονόματος του Θεού. Πριν τελειώσω θα σας πω μια ιστορία και με αυτή θα τελειώσω. Είμαστε στα χρόνια που ο Ισραηλιτικός λαός διαβαίνει την έρημο για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Είναι βραδάκι και έχουν σταματήσει για να στρατοπεδεύσουν οι Ισραηλίτες υπό την καθοδήγηση του Μωυσέως και είναι έτοιμοι να στήσουν τις σκηνές τους για να ξενυχτώσουν εκεί σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος Δύο Ισραηλίτες μάλωσαν για το πού θα στήσουν τη σκηνή τους Αυτά που θα στησουν τη σκηνη του αυτα που κανουμε συνηθω κι εμείς, ε? όχι τούτο είναι δικό μου, εδώ, όχι εσύ εδώ πήγε από εδώ ρε, ρε το ένα ρε το άλλο και πάνω στον Τζακωμό ο ένας από τους δυο βλαστήμησε το όνομα του Θεού αμέσως οι Ισραηλίτες οι άλλοι που τον άκουσαν έφυγαν μακριά πως φεύγεις από ένα που έχει χολέρα από ένα που έχει μία νόσο μεταδοτική, πώς τον απομακρύνεσαι ε? από έναν που έχει age, πώς φεύγει μακριά του έτσι και εκείνοι όταν άκουσαν να βλαστημάει το όνομα του Θεού έφυγαν μακριά έτρεξαν μέσως στον αρχηγό του στο Μωυσή και του έφεραν τα κακά μαντάτα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ευλαστήμισε το Θεό ο Μωυσής μόλις το άκουσε έπεσε σε βαρύ πένθος άρχισε να αναλογίζεται το Θεό που μας έβγαλε από τη σκλαβιά των Εβραίων των Αιγυπτίων, που μας έκανε τόσα θαύματα μέσα στην έρημο, μας έδωσε νερό μας έδωσε φαγή, μας έδωσε, μας εγκλήτωσε από τα πίδια, μας εγκλήτωσε από εχθρούς, τόσα ταύματα που είχαν συμβεί στους Εβραίους μέσα στην έρημο, βλασθύμισε το Θεό. Την νύχτα ο Μωυσής, ως υπεύθυνος του Ισραηλιτικού λαού, δεν μπορει να κοιμηθεί, ήταν γονατιστός και όλη νύχτα προσήφηκε το και έλεγε Θεέ μου, Φώτισέ με, τι να κάνω στο βλάστιμο. Προσέξτε καλά, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Τι να κάνω στο βλάστιμο. Το βλάστιμο εσένα το όνομά σου το Άγιο. Φώτισέ με Θεά μου, τι να κάνω. Κι άκουσε φωνή από τον ουρανό. <κυρίζει> στο βλάστιμο, θάνατος θάνατος ο βλάστημος ιστάνατον. θάνατον δεν συγχωρείτε το πρωί σηκώθηκαν τον έπιασαν τον έβγαλαν έξω από τη σκηνή έξω από, τη σκηνή, από εκεί που είχαν κατασκηνώσει έξω για να μη μαγαρίσει τον τόπο ακόμα και το πτώμα του εθεωρεί το μαγάρα ακόμα και το πτώμα του εθεωρεί το μολυσμένο ότι θα εμόλυνε όλη την σκηνοπηγία εκείνη τον έβγαλαν έξω μαζευτήκαν όλοι οι Ισραηλίτες παρακαλώ πρώτη γυναίκα του και μετά τα παιδιά του και στη συνέχεια όλος ο άλλος ο κόσμος τον έθαψαν κάθε από πέτρα και πέθανε με αυτό το φρικτό και μαρτυρικό θάνατο αυτός ο οποίος τόλμησε να βλαστημίσει το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Ιερό και σας είπα εδώ στη Θεία Λειτουργία ζητάει η Εκκλησία να μας αξιώσει ο Κύριος να Τον πούμε Πατέρα. Πώς θα τον πεις Πατέρα όταν έχεις μολύνει το όνομά του Άγιον. Το όνομα του Θεού είναι ιερόν. Ουλήψει το όνομα κυρίου του Θεού σε επιματέο, έλεγε ο η τρίτη εντολή του Θεού. Δεν θα πιάνει το όνομα του Θεού στο στόμα σου. Και μάλιστα χωρί λόγο. Θα τα πούμε όμω αυτά την επόμενη, το ερχόμενο Σάββατο. Απλώς αναφέρω το σημερινό μάθημα και τα δύο μαθήματα ουσιαστικά ήταν ένα μάθημα. Κι αν η Εκκλησία μας μας προτρέπει να το σκεπτόμεθα πολύ για να πούμε το Θεό Πατέρα με τις μικρές αμαρτίες που συνήθως έχουμε φανταστείτε όταν πολλοί έχουν και μεγάλες και βαριές όπως η Βλαστήμια πως αυτοί οι άνθρωποι θα επικαλεστούν το όνομα του Θεού πως αυτοί οι άνθρωποι θα πούν το Θεό Πατέρα και θα του μιλήσουν τη στιγμή που τον έχουν βλαστημίσει προηγμένως Ήρθε ο Θεός να μας λυπηθεί να λυπηθεί τον κόσμο, διότι τα πιστεύω αυτό που θα σα πω. Το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου. Αν σήμερα η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο, αν σήμερα απειλείται από τόσου εχθρού, κυρίω από του Τούρκου, οι οποίοι θέλουν να, και θα μα κατασκευαστούν. Θα φτύει η φορά, να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν είμαι πεσημιστή, δεν είμαι μυρολάτρη, αλλά το πιστεύω αυτό που λέω. Και οι Τούρκοι θα κατέβουν εδώ τε, και απάνω οι Βούλγαροι θα φτύνουν και τα Σκόπια θα και οι Αλβανί θα η Ελλάδα ξέρει τι θα φτάσει. Στην Κρήτη, κάτω θα κατέβουμε όλοι, κάτω. Εκεί θα στριμωχτούμε όλοι. Εκεί μέσα θα μα στριμωχτούν όλου. Και αυτό γιατί, το πιστεύω αυτό που λέω. Για την βλαστήμια μα, γι' αυτό. Και όλα τα άλλα τα κακά μα, αλλά κυρίω για την βλαστήμια. Γιατί ποτέ δεν σεβαστήκαμε το Θεό μα. Ποτέ δεν υπερασπιστήκαμε το Θεό μα. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε την άλλη. Το άλλο αυτό Ναι, ναι, ναι. Καθίστε. Ε, <συρίζει> ε, Όχι, εσείς ε, ε, ε, ε, Θα ήθελα να μας αναφέρετε σε ένα λόγο από το κίνδυνο που διατέχει η ιδιακοπότητα που είναι η Ελλάδα, πλήρω από το ότι βρισκόμαστε στο λύσιο του αντιχρίσιου και πιστεύω ότι για το δεν θα να προς την παράδοση. Από αυτό το λόγο, πιστεύω πάντα εγώ ότι μπορούμε να σωθούμε πολύ. Αλλά ακόμα και ένας εάν θα σωθεί, θα είναι ω του χείου. Κοιτάξτε να σας πω επάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μας απειλεί κανένας αντίχρηστος. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα και κυρίως μην παρασυρόμεθα από διάφορες κουβέντες οι οποίες δεν έχουν βάση όπως έχω πει και σε άλλο κήρυγμα που κάνω είναι ένας κύκλος ανδρών που κάνουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ κοντά στην Παπαφλέσα. όπως το έχω πει λοιπόν επαγγελειμένως όταν θα έρθει ο Αντίχριστος όταν θα έρθουν εκείνες οι δύσκολες ημέρες να είστε βέβαιοι να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα στείλει τους κατάλληλους ανθρώπου, θα ενημερώσει την Εκκλησία Του, διότι η Εκκλησία είναι η φωνή του Θεού ας λένε οι άθεοι και οι άπιστοι, ό,τι θέλουν η Εκκλησία είναι το στόμα του Θεού και επομένως η Εκκλησία, υπεύθυνοι άνθρωποι θα μας μιλήσουν και θα μας ενημερώσουν και θα σας πω και κάτι ακόμα για να ειρηνεύσει η συνειδησή σας γιατί σας βλέπω όλους με μεγάλη αγωνία να είστε βέβαιοι ότι μου έλεγε κάποτε κάτι ο διδάσκαλος εδώ που έχουμε στη φωτογραφία, του οποίου και είναι η αίθουσα αυτή δικό του Ίδρυμα μας έλεγε λοιπόν ότι αν θέλω εγώ να σωθώ μια φορά ο Θεός θέλει 10, ο Θεός θέλει εκατό, ο Θεός θέλει χίλιε. άμα λοιπόν εσύ θες να σωτήσεις, άμα λοιπόν εσύ θέλεις να γλιτώσεις από τον Αντίχριστο Εάν θέλεις εσύ να γλιτώσεις από τα νύχια του Αντιχρίστου, να ξέρεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει ανημέρωτο, χωρίς να σε ενημερώσει, θα σε ενημερώσει, θα σε πληροφορήσει και από εκεί και πέρα κάνε όπως νομίζεις. Εντάξει, αλλά δεδομένη στιγμή ενδεχομένως να τους συζητήσουμε. Δεν σας έπεισα. Δε θα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά, Εντάξει. Εντάξει.